Αν ρίξουμε μια ματιά γύρω μας αγαπητοί θα δούμε ότι το σώμα του Χριστού η Εκκλησία αποτελείται από ανθρώπους όλων των ηλικιών από το μικρό παιδί έως τον ασπρομάλη γέροντα όλοι είμαστε μέλη του ενός σώματος του Χριστού της Εκκλησίας όμως όπως μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν διάφορες ηλικίε, φυσικές ηλικίε, έτσι, κατά παρόμοιο τρόπο υπάρχουν και διάφορες πνευματικές ηλικίε. Οι χριστιανοί, ανάλογα με το βαθμό της αγιότητος συγκαταλέγονται σε διάφορες πνευματικές ηλικίε. Στη σημερινή παραβολή τους πορέους φαίνεται μια τέτοια διαφοροποίηση Υπάρχουν διάφοροι διάφορες κατηγορίες ακροατών του Λόγου του Θεού. Όταν οι μαθητές παρεκάλεσαν τον Χριστό να τους αναλύσει την παραβολή τους πορέως, εκείνος απάντησε «Σε εσάς έχει δοθεί το να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού». «Αλλά στους άλλους δίνονται με παραβολές» για να κοιτάζουν και να μην βλέπουν, για να ακούνε και να μην καταλαβαίνουν. Στην απάντηση αυτή του Χριστού αγαπητοί φαίνονται αμέσως δύο κατηγορίες ακροατών. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν εκείνοι που ακούνε το Λόγο του Θεού με παραβολές γιατί δεν μπορούν διαφορετικά να καταλάβουν τα μυστήρια του Θεού. Δεν είναι άξιοι να δεχθούν τη μεγάλη αποκάλυψη του Θεού και επειδή υπάρχει περίπτωση να ζημιωθούν ο Χριστός από μεγάλη αγάπη αποκρύπτει τη φανέρωση των μυστηρίων όπως γράφει ο Ιερός Ερμηνευτής Θεοφύλακτο Βουλγαρίας. Οπότε βλέπουμε εδώ αφενός με την αναξιότητα των ανθρώπων να ακούσουν το Λόγο του Θεού καθαρά Απ' την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε την αγάπη και τη φιλανθρωπία του Θεού προς όλους τους ανθρώπους ακόμη και σε αυτούς που δεν είναι έτοιμοι να δεχθούν την αποκάλυψη Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι μαθητές που ρωτούν τον Χριστό να τους αναλύσει το νόημα της παραβολής και ο Χριστός το κάνει γιατί βρίσκονται στο στάδιο της καθάρσεως και μπορούν να κατανοήσουν έστω και λίγο την Αποκάλυψη. Οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας δεν έχουν φτάσει ακόμη στο μεγάλο βαθμό της βιώσεως της Βασιλείας του Θεού βρίσκονται όμως σε κατάλληλη πνευματική κατάσταση να δεχθούν την ερμηνεία και την ανάλυση των αληθιών της πίστεως και να καρποφορήσουν υπάρχει όμως και μια τρίτη κατηγορία αγαπητοί σε αυτήν ανήκουν οι τρεις μαθητές ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης που ανέβηκαν μαζί με τον Χριστό επάνω στο όρος Θαβόρ και βίωσαν τη Βασιλεία του Θεού γιατί η θέα του ακτής του φωτός σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων είναι η υπόσταση του μέλλοντος αιώνα η Βασιλεία του Θεού πάνω στο σταβόρ οι τρεις μαθητές δεν άκουσαν για τη Βασιλεία του Θεού αλλά μεταμορφώθηκαν και είδαν τη Βασιλεία του Θεού Η ακόμη καλύτερα βίωσαν υπαρξιακά τη Βασιλεία του Θεού γιατί η Θέα η όραση του ακτής του φωτός συνιστά τη θέωση του ανθρώπου Έτσι λοιπόν μέσα στην εκκλησία υπάρχουν τρεις πνευματικές ηλικίε χριστιανών Άλλοι ακούνε το Λόγο του Θεού παραβολικός και ενηγματικός Άλλοι ακούνε την ανάλυση και την ερμηνεία των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού Και άλλοι βιώνουν την ίδια τη Βασιλεία του Θεού είναι θέμα της πνευματικής κατάστασης του κάθε χριστιανού. Ο Θεός δηλαδή μας αποκαλύπτεται ανάλογα με την πνευματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αυτό το γεγονός το ότι υπάρχουν αγαπητοί τρεις πνευματικές ηλικίε μέσα στην ηλική στην εκκλησία μας φαίνεται και από την παραβολή του ασώτου ιού. Όπως ο πατέρας της παραβολής είχε παιδιά τον πρεσβύτερο και τον νεότερο είχε μισθωτούς, είχε και δούλους έτσι και οι άνθρωποι σε σχέση με τον Θεό Πατέρα χωρίζονται σε δούλους, μισθωτούς και ιούς οι χριστιανοί που αισθάνονται ως δούλοι αγωνίζονται να τηρήσουν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους μέσα από το φόβο της κολάσεως οι χριστιανοί που αισθάνονται ως μισθωτοί αγωνίζονται να εφαρμόσουν το θέλημα του Θεού για να κερδίσουν το Παράδεισο. Και οι χριστιανοί εκείνοι που αισθάνονται ως παιδιά του Θεού αγωνίζονται να τηρήσουν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους όχι από το φόβο της κολάσεως, ούτε για την απόκτηση του Παραδείσου, αλλά από τη μεγάλη αγάπη προς το Θεό Πατέρα κάνουν τα πάντα χάρη να αυτοί μεγάλης που έχουν προς το Θεό Πατέρα αυτές οι τρεις κατηγορίες των χριστιανών φαίνονται καθαρά και μέσα στη Θεία Λειτουργία όταν ο ιερέας προτρέπει τους πιστούς λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται το μεταφόβου Αναφέρεται σε αυτούς που ανήκουν στην κατηγορία των δούλων. Το μεταπίστεως αναφέρεται σε αυτούς που ανήκουν στην κατηγορία των μισθωτών. Και το μεταγάπης αναφέρεται σε εκείνους που ανήκουν στην κατηγορία των ιών, των τέκνων του Θεού. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι η Εκκλησία μας δεν αποβάλλει κανέναν δέχεται και τους δούλους δέχεται και τους μισθωτούς μόνο που φροντίζει με όλη την ποιματική της φροντίδα και αγωνίζεται να τους βοηθήσει να μεγαλώσουν πνευματικά να αποβάλουν το φόβο και να διακατέχονται από την αγάπη και έτσι κάποτε να εφθάσουν να, φθάσουν, να αισθάνονται τον Θεό ως πατέρα αυτή η μικρή ανάλυση αγαπητή εν Χριστώ αδελφοί δείχνει ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν διάφορες πνευματικές ηλικίε. Οι χριστιανοί αρχίζουν από τους νηπίους εν Χριστώ έως τους τελείους εν Χριστώ και οι μεν νήπιοι θέλουν γάλα πνευματικό. Οι δε τέλειοι στερεά τροφή. Αν στου τώρα κανείς προσφέρει στερεά τροφή θα πνιγούν. Αν στους τελείους προσφέρει μόνο γάλα, θα λιμοκτονήσουν. Άγαπητοι, έργο μας είναι να προχωρούμε συνεχώς προς την καταχριστό τελείωση. Εάν οργώσουμε καλά το χωράφι της ψυχής μας, τότε ο σπόρος του Λόγου του Θεού θα καρποφορήσει μέσα μας και τότε θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε την πνευματική μας κατάσταση, να αυξανόμαστε σε αγιασμό για να φτάσουμε κάποτε να αισθανόμαστε τον Θεό ως Πατέρα και τον εαυτό μας ως ιό του Θεού. Αμήν.